ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του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 Ναι, καλημέρα σας κυρίε μου και κύριοι λέμε, Γελάμε εδώ με το καναλάρχη λέμε κάτι Δηλαδή γελάω με αυτά που μου λέει ο καναλάρχης εδώ <Συξελίδι> <Συξελίδι> Είναι γεμάτος οκπλήξη ο καναλάρχης από αυτά που βλέπει Καναλάρχη <Συξελίδι> Καλή σας ημέρα κυρίε μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο. Arta Αλτισί <Συξελίδι> <Συξελίδι> ρε Εσύ, εγώ, εσύ <Συξελίδι> <Συξελίδι> <Συξελίδι> Λοιπόν Κυρίε μου και κύριοι, καλημέρα όπω είπαμε από το ράδιο Άρτα στο 101,5. Καλημέρα σε όλους τους φίλους στο Ιντερνέδιο, Hello. Καλημέρα Κώστα στην Κουζάνη, καλημέρα σε όλη την Κουζάνη. Μας ακούει, αν oh. δεν μα ακούει, και πάλι η καλή τη μέρα. Oh. Καλή μέρα να έχει όλο ο κόσμο, εξάλλου η καλή μέρα oh, ξεκίνησε από προχτέ. Μία ακόμη καλύτερη μέρα από προχτές που ψηφίσαν το, το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο Αλλά διανύουμε και καλύτερες μέρες Διότι έχουμε εδώ και τα μπουμπούκια του συμμάχους μα τους αδερφούς μας Τα λατρεφτά μας παιδιά της Ευρώπης Αλλά θα τα πούμε παρακάτω Όμως κυρία μου και κυρία μου Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εδώ είναι το ράδιο Αρτα. όπω είπαμε Η εκπομπή στον τοίχο 26814060 26814060 Αν θέλετε να μας παρατηρήσετε Μέσα στους πανηγυρισμούς Και στις φιλοξενίες για τους συμμάχους σου Τα αγαπημένα παιδιά που ήρθαν από την Ευρώπη για το Για την ιστορία εδώ πέρα Που μαζόχτηκαν να μας πούνε πόσο καλά Πόσο καλή είναι η Ελλάδα και τα λοιπά Δεν, θα, δεν έπαιξε κανένας τίποτε δεν θα, δεν θα πήρατε χαμπάρι Όσοι τουλάχιστον δεν Τρουπώνετε εκεί πουθενά στο Ιντερνέδιο hey! Να δείτε το ξύλο της Αρκούδα Το οποίο έπεσε χθες Μιλάμε για πολύ ξύλο Πάρα πολύ ξύλο ε, το... Σε ανθρώπους οι οποίοι Παρά την απαγόρευση Παρά την απαγόρευση Την οποία είχαν hey! Είχε κάνει η Λαοπρόβλητος Χριστιανική, πατριωτική Κοινωνική, κυβέρνηση πώς, Δεν βρίσκω άλλα, βάλτε κι εσείς για να μην ενοχληθούν ε, ανάμεσα στο, στου αστακού και στα χαβιάρια που τρώγανε οι υψηλοί προσκεκλημένοι, οι συμμαχοί σου βρεκοτούτσι. Yeah. Κι όμω κάποιοι άνθρωποι βγήκανε να φάνε το ξύλο τη Αρκούδα. Ναι, γι' αυτό βγήκανε yeah. να φάνε το ξύλο τη Αρκούδα. Yeah. Τώρα βέβαια εκτό από τα άλλα είναι και το 500 που υποσχέθηκε ο Σαμαράζη, αυτό το ξύλο ήταν πιο. τέλο πάντων. Ε, το πολύ ξύλο το φάγανε άνθρωποι του Ανταρσία. Yeah. Αυτοί πήγανε να, να συνεχίσουνε την πορεία Αλλά βρεθήκαν παιδί μπροστά Η φρορή της Δημοκρατίας όπως πάντα Και έφεγαν το ξύλο της Αρκούδας Μιλάμε για πολύ ξύλο όμως έτσι Πολύ ξύλο το οποίο μπορεί, αυτοί, μπορεί Πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή να σου Και καλά κάνουν οι άνθρωπες Το σεισμό στη χιλή 8,2% Πρώτη είδηση φυσικά θα, θα σου έχουν το ξύλο που φάγανε οι άνθρωποι Δεν έχει σημασία αν είναι του ανταρσία αν είναι καθαρίστριες Αν είναι άνθρωποι που βγήκανε βγήκανε να, ε, ξε, πώς να το ξελασπώσουν λίγο την τιμή τη, τη, τη, τη, τη, τη μας Πώς να το πω δηλαδή Βγήκανε και είπανε ούστρε και φάγανε το ξύλο της αρκούδας τους δέρνανε φτωχοί υπάλληλοι Κατατρεγμένοι που τους κόψανε τους μιστούς, Υπάλλη, Υπάλληλοι, γιατί είναι Και η απάτη τι είναι, υπάλληλοι δεν είναι Φτωχά παιδιά του λαού είναι Και τους πλακώσανε τους άλλους φτωχούς του λαού Που πήγανε διαμαρτυρηθούν για, Γιατί, για τους τύπους που κουβαλήθηκαν στην Αθήνα Για να φάνε, να πιούνε και να μας πούνε τις, Να σας το πω έτσι για να γιωμίσει το, ο στόμας μου Τις παπαριέ τους διότι ακούσαμε πολύ παπαριά και από εντόπιους προσκυνημένους δουλοπρεπείς ψηφισμένους βέβαια από εσά, κυβερνητικούς και από τα, τους υπαλλήλους των αφεντικών που είναι όλοι αυτοί οι υπουργάρες που βρεθήκαν χθες στο Ζάπιο να μας ρίξουν ένα πηδηματάκι ακόμη... Μιλάμε για πολύ ξύλο Πάρα πολύ ξύλο Βέβαια μπορεί ας πούμε πρώτη δεύτε, Δεύτερη είδηση γιατί πρώτη θα βάλουν τη χιλή Να πούμε να σου Πούνε ναι, ότι Είχε ένα ελαφρό ατυχηματάκι Μια ξεκολοπροινού Και της φάνηκε ο κόλος στην εκπομπή Αλλά για το ξύλο της αρκούδας Άκρα του τάθου σιωπή Στην ευτυχισμένη χώρα βασιλεύει Εν τω μεταξύ οι τροϊκανοί ξεψαχνίζουν το, το, το σχέδιο που ψηφίστηκε προχθές. Το πολυνομοσχέδιο. Αυτό είναι ένα μνημόνιο που τα δύο πρώτα μπροστά του είναι Ευαγγέλια. Άραστε! Και όσα, μέχρι τα τέλη Απριλίου όσα είναι έτοιμα προς ψήφιση. Όλα αυτά λοιπόν για να δώσουν τις δόσεις πρεζάκι μου. Σου ετοιμάζουν δόσεις κι άλλε για να πληρωθεί το ομόλογο. Όχι για να φας, όχι για να σωθεί κανένα άρρωστος. Όχι για να πάρει σύνταξη κανένα άνθρωπος, για να πληρωθεί το ομόλογο των 9,4 που λύγει μέσα Μαΐου. <χιει> Πρέπει λοιπόν να σε δανείσουν για τα δανεικά. Ορίστε. Φέβαιτε φλόγε φέβαιτε χόρτα. Το ώρα, μας, το ώρα μας ταιριάζει, χρόνια μας ταιριάζει αδερφοί Γιατί, α μπράβο, μπράβο, μπράβο Λοιπόν, είσαι, είσαι να κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς Όχι τώρα να βάλουμε και λίγο νερό μέσα μου, να περνάει το ποτάμι το πύρο άλλος Κάτι θα βρούμε Είσαι, είσαι θα βγάλεις του... Ε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ε, μπράβο, έλα, έλα. Είσαι θα βγάλεις του... Μπος σου πέω, φίλε, Είσαι θα βγάλεις του ΒΙΔΕΜΚΡΙΜΚΑ 1,500 εγώ, 1,300 εγώ, 1,300 εγώ, ωρα! Ωρμα! Ωρμα σου λέω. Έχεις δίκιο, Μεγάλε. Έχεις απόλυτο δίκαιο Η γη θα βγάλω στο βίδο Αμτρεμπα Αμτρουμπα Λοιπόν Θα κάνουν έλεγχο λέει Για να μας χώσουν και άλλα μέτρα Πρεζόνι Θα μας δώσουν κι άλλα δανικά Να πληρώσουμε τα δανικά. Να πληρώσουμε τα δανικά. Κανένας μα κανένας θα... Αν σας κουράσαμε Πηγαίνετε δίπλα και ακούστε Να πούμε το ταξέ κολλά Πόσο φτάσανε οι νεκροί από τη γρήπη Πέρασαν του 110, του πέρασαν. Α το Άσε τον άνθρωπο εδώ τώρα. Εγώ έχω έναν γνωστό εδώ. Το, το, το οποίο στην ε, χημειοθεραπεία του αλλάξαν τα, τα φάρμακα και του δίνουν γενώσιμα και ο άνθρωπο τα έχει παίξει. Βλέπει το μικυμό μπροστά του, έχει τρελαθεί. Λοιπόν, έχει τρελαθεί. Για αυτά τα θέματα λοιπόν, όλα αυτά τα αθύρματα μαζί με τα εντόπια σαμαροβενιζελο, άντε να μην τα λέμε πάλι. Σου λένε ότι εδώ να πούμε Αναπτυχτήκαμε Αναπτυχτήκαμε, ξεχύλωσε ο προκτός μας από την ανάπτυξη Δεν έχουμε κράτη πια <συσίλιο> Λοιπόν 9,4 δις μεγάλη Είναι το ομόλογο Παρακαλώ <συσίλιο> <συσίλιο> Έλα <συσίλιο> <συσίλιο> Δεν άκουσα Ας τον αυτό που παίρνει μαριά χάπια Μου άνθρωπος να βγούμε Ας σε φιλίω έλα καλημένα Εσένα θα σου γράψω χάπια να βλέπεις την Τζέσικα Ράμπιτρ Ε; καλύτερα δεν είναι η Τζέσικα Γιατί Και αυτό Καλά είχε πει κάποτε Άντε ρε, δες και με να πούμε με 700 ευρώ το μήνα Πού τώρα 700 ευρώ το μήνα Έρχονται όλα τα μανούλια Σε κυνηγάνε, είσαι ζάπλουτος <Τι> Λίποπουλες, λοιπόν, μεγάλε, 9,4 δις λίγιο ομόλογος Λίγιο ομόλογος και πρέπει, γιατί μεταξύ για να σου δώσουν τώρα, να, να, για να σου δώσουν Να τους δώσεις, να σου δώσουν, να τους δώσεις Έτσι, λοιπόν, ε, με ε, τόκους ξέρω εγώ και τα λοιπά Θα πρέπει να ε, ε, να κάνουν νέο ξέσκισμα, έτσι Γιατί όλο το καλοκαίρι η αγαπημένη μας Τρόικα Η συμπαχή σου ρε κοτούτσικο θα κάνει έλεγχο λέει για να πάρουμε και άλλα μέτρα το Σεπτέμβριο Δεν έχει σημασία τώρα τι λέει ο, ο Πρωθυπουργός σου ο, ο Δημοκράτης, ο Σαμαράς, ο υπουργό σου, ο Πατριώτης Στουρνάρας Όχι, μα ο Στουρνάρας εξάλλου, στοπε Έτσι, ότι ε, καινούργια μέτρα δεν θα πάρουμε Αν προχωρήσει η ανάπτυξη ε, Η ανάπτυξη, καταλαβαίνει τώρα, έτσι, η ανάπτυξη Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Λοιπόν και εκεί που έτρωγαν πουλές Στο εστιατόριο του μουσείου τα πήγαν τα παιδιά Είχανε να πούμε Αστακή ε, Με σος ξέρω εγώ διάφορα να πούμε Με τους ε, σεφ εκεί Τους life and style Σηκώθηκε να πούμε Ο Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ηνωμένης Ευρώπης ΕΕ, τσίνγκι τσίγκι βάρεσε το Κρουστάλινο ποτήρι για τη Και ο άνθρωπος Μας είπε τα εξή Απλά ως Ευρωπαίοι Είμαστε πλέον πολύ σίγουροι... Είμαστε ε, πιο σίγουροι. Πολύ πιο σίγουροι. Πιο αυτοδύναμοι και με περισσότερη αυτοπεποίθηση από οποτεδήποτε πριν. Αυτά, είπε ο Σαμαράς Ευρωπαία μου. Εσύ τώρα είσαι πολύ πιο σίγουρος πλέον, πιο αυτοδύναμος και με περισσότερη αυτοπεποίθηση από, από οποτεδήποτε πριν. Μεγάλε, κοίταξε να δει οι φωνές που είναι οι πραγματικές φωνές Όχι οι φωνές για να μαζέψουν ψήφους Δουλεύοντας για το ναζιστικό Μόρφωμα της ΕΕ Μιλάμε για τις φωνές τις πραγματικές Που είναι εναντίον αυτού του ναζισμού Λοιπόν της Ευρώπης Όσο πάνε και λιγοστεύουν Πανελλαδικά Μέχρι που θα έρθει η στιγμή Που θα τι κλείσουν Απαξάπασες Βέβαια θα αφήσουν τις δικές τους που είναι Εναντίον αλλά είναι τα αναχώματα Με συλλήβης έτσι Λοιπόν τα αναχώματα τα οποία κατέβηκαν και χθε να διαμαρτυρηθούν Και πήγανε στους απάτσι και τους είπανε Δεν είναι δημοκρατικό και μετά αποχωρήσανε Κατάλαβες Δεν είναι, και μετά αποχωρήσανε Αυτή ήταν η διαμαρτυρία τους όπως και άλλες διαμαρτυρίες Πάρε παράδειγμα την Κυριακή με το σόου show, το show που παίξανε από απόξω να μιλήσουν στα πλήθη Για, αυτό που, για το μακελιό που γινόταν μέσα στη Βουλή Και για αυτό που ψήφιζε ο, ο... Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλαιο, όχι κύριος Ρίπλαιο Κύριος Σαμαράς μαζί με την παρέα του Διότι Κυρίες μου και κύριοι Τώρα που είμαστε Ευρωπαίοι Και είμαστε πλέον Πολύ πιο σίγουροι, πιο αυτοδύναμοι Και με περισσότερη αυτοπεποίθηση Από ό,τι οποτεδήποτε πριν Μπορούμε όλοι μαζί να αναφωνήσουμε Ζήτω το έθνος Δεν σα άκουσα Μπράβο Καλά κάνατε και το πάτε. Την ώρα λοιπόν που διαδραματίζεται, που παίζεται αυτό το θέατρο δεν θα το ονομάσουμε θέατρο σκιών που γίνεται αυτό όλο το πράγμα με όλα αυτά τα σουργελά τα σουργελά διότι περί σουργέλων πρόκειται λοιπόν με ομάδες, κόμματα, κομματίδια, ελιές, δάκους, ποτάμια και βάλε ερώτα, ερώτηση οι παλαμακιστές αυτών ουδεμίαν ευθύνην φέρουν ερώτημα βάζουμε πότε θα καταλάβουν ότι έχουν κάποια ευθύνη απέναντι χέστην την πατρίδα, είναι άγνωστη λέξη για αυτούς χέστην την κοινωνική δικαιοσύνη είναι άγνωστη λέξη για αυτούς απέναντι στον εαυτό τους έχουνε αυτό τελικά φέρουν καμία ευθύνη οι παλαμακιστές όλων τούτων είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι Έχετε κάποια ευθύνη Σεις που πάτε και στείνεστε! Να παλαμακίσετε όλα τούτα τα παιδιά! Μην ανησυχείτε Όμως διότι γίνονται Γίνονται αναπτυξιακές κινήσεις Γίνονται κινήσεις επαναστατικές Στο επιχειρήν επαναστατικότατες για παράδειγμα το μεγάλο μυαλό δηλαδή εντάξει μεγάλο μυαλό είναι ούτως η ο πατριώτης να το τονίζουμε αυτός τουρνάρας εκεί στο δείπνο που παρέθεσε στο φάτε πείτε ο και ο μαλάκας μια ζωή πληρώνει, αυτή είναι η εξήγηση ε, έδωσε εντολή το δείπνο να συνοδεύεται και με τσίπουρο για να πείσει τους εταίρους ότι η φορολόγηση του πρέπει να είναι ίση με του ούζου και όχι με του ουίσκι. Ε, καταλαβαίνεις τώρα; Μιλάμε για, μιλάμε για τακτικές. Μιλάμε εδώ μιλάμε για, για για πολιτικά αντικές, τακτικές. Μιλάμε για τακτικές μάχης. Καντάλαβες, διότι με τον Αστακό εκεί και τη Σος, ξέρω εγώ τι ήταν από Μελίκοκο Το τσίπουρο δίνει μια άλλη διάσταση και όπως θα το ήπιε τώρα ο Σακάτης εκεί, ο Λιρέν, ο ένας ο άλλος Θα είπαν, α, δίκιο έχει ο πατριώτης τουρνάρας Δεν πρέπει να φορολογούμε το τσίπουρο ε, όπως το ουίσκι αλλά όπως το ούζο <Συζο> Αν ένα πάρτι με ούζα μήπως έπρεπε να τους καλέσεις να κάνετε εκεί πέρα, ορίστε Μουλότου, μουλότου Μουλότου Α, Φίλωνα, Α. Ναι, ναι, ναι, Το θέμα είναι το εξή Μεγάλε, ότι και να, με εντριβή Με τσίπουρο να τους κάνεις αυτονούς Και να τους βάλεις φωτιά δεν γέγονται το, το, Τα τομάρια αυτά δεν γέγονται Χρειάζεσαι άλλο Κάψιμο για να τους κάψεις Αυτούς, αυτούς Για να κάνεις αυτή τη δουλειά που είπες αυτούς. Λοιπόν が... Χρειάζεται άλλο καύσιμο Δεν γκέγεται το τομάρι τους με... μεγάλε μιλάμε Μιλάμε δεν γκέγεται Πόσο να δεν δεν δε δε δεν δε δε δε Εντάξει, μέσα σε όλα αφού ήρθαν εδώ φάγανε Είπανε τις μαλακίες τους ε, Λοιπόν ε, ε, ε, ε, σταχυολογήσαμε μερικές από αυτές Τις παπαριέ Ο κύριος Ρέν Μας είπε ότι δεν ήθελα λέει, να προσβάλλω Κανέναν όταν έλεγα καλό κουράγιο στους Έλληνες Μετά από τόσα χρόνια όμως κατάλαβα Ότι ήταν πολύ σκληρό και πολύ επώδυνο Για τους πολίτες ε, Ρε παιδιά τώρα εσείς δεν δακρύσατε σας παρακαλώ πολύ δηλαδή Πείτε μου, δεν δακρύσατε Δεν δακρύσατε Λοιπόν το θέμα της Ορίστε παρακαλώ Καλά, ε, λέει εδώ μια φίλη, ένιωθα πολύ καλύτερα όταν δεν με λυπότανε, λέει Εγώ τα σου πω ξέρεις ο, ο Γιάννης ο Ντουνιάς ε, Είναι ένας παλιός λαϊκός τραγουδιστής, όχι και τόσο βέβαια, ξαφανισμένος όπως όλοι να ε, ένα τραγουδάκι πριν πάρα πολλά χρόνια Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται Λες, Λες να έχει άδικο, <Λες> άμα θες βρες το τραγουδάκι και άκουσέ το Γιάννης Ντουνιάς και θυμάμαι κι εγώ ε Αλλά Λοιπόν Και φυσικά καλύτερα λοιπόν να σε φοβούνται Παρά να σε λοιπούνται Διότι φτάσαμε να μας λοιπούνται Ποιοι, ποιοι να μας λοιπούνται Ποιοι είναι μεγάλοι να μας λοιπούνται Ομιλούμε εξ ονόματος Ομιλούμε εξ ονόματος Των ελεύθερων ανθρώπων Που δεν έγλειψαν Καμία κατουριμένη ποδιά Και κανένα χεσμένο πασοκικό κόλο Για να επιβιώσουν αυτό είναι το δικαίωμά μας, όσοι και αν είναι αυτοί. Shout, λοιπόν, τώρα το θέμα για τη, για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, σας το πάμε, το ξανάπαμε, το αναλύσαμε, φέραμε τους νόμους, είναι όλα τελειωμένα. Όμως, όμως, εδώ το θέμα που θυμίζει φυσικά, σε μέγεθος εντάξει, δεν είναι όπως οι σκουριές... Το σοου στις Κουριές, το σοου με συγχωρείτε που λέω έτσι, έχω επηρεαστεί από τη φίλη μου την τώρα που λέω σοου, Ζακέτα και τέτοια. Λοιπόν, το σοου που έγινε στις Κουριές με την υποτιθέμενη αντιπολίτευση να κάνει τα δικά της, το παρακολουθήσατε όλο. Το ξύλο της Αρκούδα όμως που συνεχίζει να πέφτει στις Κουριές δεν το παρακολουθεί κανένας. Διότι έχουν εξαφανιστεί όλα τα αναχώματα και αφήσαν τους ταλέπορους Σκουριώτε να υπόκεινται σε αυτά τα βασανιστήρια τα οποία τους υποβάλλει η εντόπια κυβέρνηση η δημοκρατική μαζί με τους κατακτητές της Ελντοράντου. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα κόλπο μεγάλε. Ο υπουργάρα, πατριώτης κι αυτός, Χατζιδάκης πάει να γυρίσει την πόλη της ΔΕΗ σε κομματική ε, ε, αψιμαχία, αντιμαχία, πώς να το πω τώρα. Είναι γνωστό το, κόλπο. είναι γνωστό το κόλπο, αλλά αυτή τη στιγμή καλόν θα είναι να μην τσιμπήσει ο αγαπητό ΣΥΡΙΖΑ προς ε, άγραν ψήφων να κάτσει στην πάντα γιατί τι, το ανακάτεμά του στην υποτιθέμενη ε, αντίθεση στις κουριές είδαμε που κατέληξε διαπιστώσατε που κατέληξε λοιπόν μας είπε λοιπόν ο Χατζιδάκης ότι η μικρή, ΔΕΗ, η μικρή ΔΕΗ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ο ΣΥΡΙΖΑ Υποστηρίζει τα παλιά λάθη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Αυτή είναι η σημερινή του ατζέντα Κατάλαβες μεγάλε που το γυρνάει το πανηγύρι Να πρόσεξε Το αν τσιμπήσει ή αν το κάνει επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό είναι θέμα δικό του Πάντως δεν πρέπει να τσιμπήσει αυτή τη φορά Δεν πρέπει να τσιμπήσει αυτή τη φορά Γιατί αν χτες χτες Ας πούμε πάρουμε τις άλλες φορές Ήμασταν δυο εκατομμύρια να, σπρώχνουμε, να σπρώξουμε τους απάτσι Να πάνε τους τα κάνουμε για μπόγια, λαμπόγιαλο Των συμμάχων Ακόμα θα μάζευαν τα βρακιά τους στο εσκί σε χείρ. Βέβαια θα έβγαιναν σήμερα οι μεγαλοδημοσιογράφοι Και μας έλεγαν, θα μας έλεγαν Πού θα βρείτε λεφτά να πληρώσετε τις συντάξεις ε, Θα γκρεμίσετε τα ATM Δεν θα υπάρχουν φα, ε, ε, Τρόφιμα στα φαρμακεία Και το ερώτημα είναι ένα είναι μεγάλο. Στο σπίτι το δικό σου Άμα δεν έχεις να φας Άμα δεν έχεις να φας Βγαίν θα έρθει κάποια στιγμή ο τογκογλήφος και θα στο το πάρει το σπίτι. Είναι απλή η σκέψη. Δηλαδή είναι απλή η σκέψη. Βλέπεις εσύ αυτά τα οποία έστω δανείζονται να πηγαίνουνε, να πηγαίνουνε για αυτό το λαό. Ακόμα και για τους παλαμακιστές τους. Όχι. <ΣΣΣΣΣΣΣ> πηγαίνουνε αποκλειστικά για να πληρώνονται <ΣΣΣΣ> τα δανεικά και ο στρατός τους. Παρακαλώ. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Έλα ρε παλικάρι, που είσαι. <ΣΣΣ> Α! Είναι της εποχής Ναι βέβαια θα είναι Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά Καλά κατατέλα Έγινε Με νεκράστηκα τη φορά όπως το λες να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, γεια. Μια σου ρε παλουκάρι, να σε καλά, καλή σου μέρα. Με νεκρά στην κατηφόρα πάει ο φίλος μου. Κάτσε μισό λεπτό γιατί έχω εδώ υψηλέ επισκέψει στο στούντιο. Μισό λεπτό, ακούστε το τραγουδάκι. Δεν αφήνω τον κόσμο να πούμε ότι κάθαρμα ήρθε εδώ να μου πει να το ψηφίσω. Ακούστε ρε, τα καθάρματα φράσο που έχουν! Έχω εδώ ένα κάθαρμα να πούμε. Το οποίο είναι, είναι δημοτικό σύμβολο. <laughs> <laughs> Η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθε να μου πει να το ψηφίσω. Πέρασε να μου πει μια καλημέρα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εδώ είναι γλυκούλη είναι γλυκούλης oh, no. τι μας είπε όμως ο Χατζηδάκης Περίμενε σου κουκκιάλα yeah. είδες πως σου λέγε ο Σαμαράς ότι δεν θα κάνουμε νέα μέτρα και Στουρνάρας ο Χατζηδάκης όμως σου είπε ότι έρχονται μέτρα μικρότερης εμβέλειας μικρότερης εμβέλειας με τις επιμέρους δόσεις κατάλαβες πρεζόνι δηλαδή ρε παιδάκι μου εσύ τώρα θες την πρέζα σου ε, πώς δηλαδή θα σου δώσουμε την πρέζα μπιτζάπα wow. θα σου πιάσουμε λίγο τον ε... Ναι, κάτι θα σου κάνουμε τελος πάντων ε, Με μικρά επιμέρους ε, με, με, με μέτρα Μικρότερες εμβέλειας ε, Και όχι, δεν θα σε ξεσκίσουμε Έχουμε καιρό ακόμα για την ολοκληρωμένη Ευρώπη Μεγάλε, έχουμε καιρό Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό Αν θέλετε, το ακούτε Αν δεν θέλετε, ψηφίστε το φίλο μου εδώ που ήρθε ε, Ψηφίστε τον σα μιλάω ειλικρινά Ότι αν μπει στο Δημοτικό συμβούλιο θα τα πάρει όλα σβάρνα yeah. Δηλαδή αν τώρα σας λέω μια σκηνή Εγώ δεν έχω πατήσει σε τέτοια πράγματα Αν εκλεγεί Ο φίλος μου αυτός που ήρθε εδώ Και τον βλέπω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Και κάνει την πάπια Θα πάω ένα βράδυ και θα τον σαπίσω Στο ξύλο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυτόν λοιπόν, με Ήρθα να βαρέσω αυτόν τον Δημοτικό Σύμβουλο Τι Δεν κατάλαβα Λοιπόν Εντάξει, ξέρει ότι εγώ δεν θα τον ψηφίσω Ούτε γυναικός, Αλλά, εντάξει Ψηφίστε τον εσείς Ξέρετε για ποιο σας λέω Κάνω προεκλογικό αγώνα για το φίλο μου Ψηφίστε μας Ψηφίστε μας okay. Μη γελάτε μαζί μας Ψηφίστε μας ε, Λοιπόν, όμως θέλω να σας πω κάτι σοβαρό Τώρα Τώρα θα με ρωτήσουν ποιος, ποιος είναι οι φίλοι σου Ναι, ναι. Ναι ρε, σας παρακαλώ Σας παρακαλώ πολύ, έχω φοβερθεί ναι. ναι, φοβερή, μπράβο yeah. Μπράβο τηλεκρότημα Μπράβο τηλεκρότημα Μπράβο τηλεκρότημα, σου βρήκα ψήφους ρε. Μπράβο, μπράβο λοιπόν, Υπόσχεσαι ότι αν ε, ε, ε, ε, Υπόσχεσαι στον κόσμο ότι αν κάθεσαι σαν ε, Πάπια να έρθουν να σε βαρέσουμε Ναι, yeah. ναι yeah, yeah. Επειδή πήρε ο πρώτος τηλεκρότητης και είπε να πούμε αυτό είναι καλό να πάμε να τον βαρέσουμε, να τον ψηφίσουμε Λοιπόν υποσχέθηκε εδώ ο δημοτικός σύμβουλος Ότι λοιπόν ψηφίστε τον για να έχουμε να βαράμε Και αντέχει σου λέω κάργα Αντέχει Κάτσε να σου πω κάτι σοβαρό τώρα και γυρνάμε λοιπόν. Η... Επειδή εμεί έχουμε ένα κόλλημα με τις κοινωνικές ομάδες Κόλλημα το οποίο έπρεπε το έχετε εσεί. Εμεί δεν έπρεπε το έχουμε γιατί είμαστε και life and style οι άνθρωπες Λοιπόν Έχουμε ένα κόλλημα με, με τις ομάδες, τις, ε, τις ανήμπορες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, τους γέρους, τους ασθενείς. Λοιπόν... Κάθε μέρα, κάθε μέρα, το πεδίο μάχης που διανύουν οι ασθενείς είναι τραγικό. Δεν πρόκειται για ναρκοπαίδιο να γλιτώσουν. Μιλάμε δηλαδή, στο ναρκοπαίδιο πατάς μια ανάρκη α, πσ, χαιρέτησες, πήγες να βρεις τον δημιουργό σου. Εδώ οι άνθρωποι να πούμε... Άνθρωποι με βαριέ ασθένειε έχουν πάθει τη, τη, τη, την πλάκα του, κυριολεκτικά. Οι κλινικές, κλείνουν κλινικέ με τη διαθεσιμότητα των γιατρών του πρώην Νίκα. Τσκλίνουν. κλείνει ο πατριώτη ο Μπουμπούκο. Νευροπαθεί και καρκινοπαθεί ψάχνουν να βρουν σε ποιο νοσοκομείο να μεταφερθούν. Ρε, καταλαβαίνετε ελληνικά. Ρε, ελληνικά καταλαβαίνετε. Μιλάμε για νευροπαθεί και για καρκινοπαθεί. Δεν μιλάμε για μια ιωσούλα που θα πάνε να πληρώσει τέλο πάντων 150 ευρώ αντιβιωτικά 150 ευρώ τώρα σου λέω αντιβιωτικά για να γλιτώσει Μιλάμε για καρκινοπαθείς και για νευροπαθείς Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν Είναι, Γίνεται πανικός με τη νέα, μετά τη νέα διαθεσιμότητα των γιατρών του πρώην νίκα Κλείνουν κλινικές, εφημερίε τα πάντα και οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινής βοήθειας διότι σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι... οι καρκινοπαθείς και οι νευροπαθείς έχουν λαλήσει, δεν ξέρουν τι να κάνουν και το θέμα δεν είναι ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους πίσω τους έχουν λαλήσει οικογένειες ολόκληρες οι οποίες, στις οποίες οικογένειες σίγουρα υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα υπάρχει μια, ένα λάλημα γενικό και κάθεμαι κάθε εγώ τώρα να πούμε τελεόρας Ήρθε και ο μήνας, πήρα τα 1500 εγώ και τα 1300 εγώ και κάθομαι να πούμε και βλέπω το Σαμαρά να μου λέει ότι αναπτυχθήκαμε ρε μεγάλε στο ξεχυλώσαμε κι άλλο τον προχτώ Τι θα κάνουν ερώτημα, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι Τι ερώτημα, μπορείτε να, μπορεί να ρωτήσει κανένας εκεί τα κομματικά σας επιτελεία Τι Μέλη γενέστε με αυτή την κατηγορία των ανθρώπων Με αυτές τις κατηγορίες Και δεν είναι μόνο αυτές Μιλάμε τώρα Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα σε αυτές τις κατηγορίες Οι οποίες Χρήσουν ε, Συνεχούς βοηθείας Λοιπόν, τι ακριβώς δηλαδή Τι ακριβώς θα κάνουν Θα μας απαντήσει κανένας κομματικός α, Ή δεν θα μας απαντήσει Γιώργος ε, Παπααντρέας Ο Γιώργος όπως σας έχω ματαξανα τα ξαναϊπεί, τη δική μου γνώμη σας λέω Δεν λέει ποτέ ψέματα Γιώργος δεν λέει ποτέ ψέματα yeah. Τώρα εσύ μπορεί να Σκεύεσαι άλλα αλλά εγώ σου λέω Ο Γιώργος δεν λέει ποτέ ψέματα Τι είπε βέβαια μπερδεύτηκε Και είπε δεν ψηφίζω Το άρθρο 3 και του λέμε πρόεδρε δεν είναι τρία τα άρθρα, δύο είναι. Καλά, λέει, εντάξει, δεν υπάρχει τρίτο άρθρο. Καλά, λέει, το δύο. Βέβαια, τι μας είπε τώρα, και αλήθεια πάλι μας είπε. Μας είπε γιατί καταψήφισε το άρθρο για τις τράπεζες. Διότι, λέει, δεν μπορεί να γίνει νόμος η πλήρης ιδιωτικοποίηση τραπεζών από τη στιγμή που τις έσωσαν με την από την καταστροφή τους οι ίδιοι οι πολίτες. Πώς το βλέπεις ρε μεγάλε, έχει άδικο τώρα ο Γιώργος, ο Έχει άδικο Σου λέει πώς πας λοιπόν να ιδιωτικοποιήσεις, να κάνεις πλήρη ιδιωτικοποίηση των τραπεζών Από τη στιγμή που από την καταστροφή της έσωσε ο λαός με τον οβολό του Έχει άδικο, δεν έχει άδικο Αλλά εντάξει έφαγε τον του από το Βενιζέλα Αλλά εκεί κάτι γένεται παιδιά Έτσι και ανοίξει το κουτάκι της ιστορίας εκεί Εκτός τη βρώμα που θα αναδεθεί Θα ρίξουμε πολύ γέλιο Πάρα πολύ γέλιο gets... Να ανησυχείς ρε 11 Απριλίου έρχεται Έρχεται σου λέω 11 Απριλίου Love. Η Θεοδόρα bit... Αγγέλα yeah. Μέρκελε oh. Έρχεται η Θεοδόρα oh. Θεοδόρα δεν δηλαδή. τη oh. λέει yeah. Θεοδόρα Έρχεται η Αγγέλαμς κρένη μάνα σου Έρχεται να στηρίξει την υποψηφιότητα ε, Τον αγώνα, όχι την υποψηφιότητα Τον αγώνα Του γνήσιου τέκνου των Γερμανοτσολιάδων Τον Γερμανοπροδοτών Τον Γερμανορουφιάνων Τον πατριώτη Αντώνη Σαμαρά Ψηφίστε μας Αν μας πει ο Σαμαράς ότι να με βαρέσετε με χαρτί Εγώ θα πάω τον ψηφίσω Πάντως το δικό μου εδώ ψηφίστε τον Ψηφίδε, φοβερή, φοβερή δήλωση Άμα δεν κάνω τι πω βαράτε με Θα ψήφισα εγώ ευχαρίσω Στο έχω ξαναπεί Μετά από χιλιάδες χρόνια Έναν υποψήφιο ο οποίος τα κατέβαινε Και δεν θα έλεγε ε, Στο συνδυασμό κάτι θα σου πω τώρα Μπορείστε παρακαλώ Ναι ναι από παντού δεχόμαστε ψήφους δεχόμαστε... Από παντού ρε παιδί μου Δηλώνεις αλλοδαπός εδώ στην Άρτα και έρχεσαι και το ψηφίζεις Yeah. Μα δεν σου έχω πει τον νόμο ότι ψηφίζουν και οι Στις δημοτικές και στις προκλογές yeah. Θα σε βάψω και λίγο να βούμε ξανπώ Να φαίνεσαι yeah. και έρχεσαι και το ψηφίδεις yeah. Έτσι yeah. πράγμα, έτσι έτσι Έτσι, yeah. έτσι σωστά. Yeah. Yeah. Πάντως εγώ σου βρήκα δύο ψήφους yeah. Εσύ να πούμε να όλη μέρα Τζάπα γυρνάς yeah. <coughs> Σου βρήκα δύο ψήφους Λοιπόν, θα ψήφιζα, έλεγα, το έχω ξαναπεί αυτό, έναν δήμαρχο, ένα, ένα, κομμα, ένα σχηματισμό τέλο πάντων, ο οποίος δεν θα είχε αυτά τα, τα ονόματα της Μπούρδας. Μια ανθρώπινη πόλη, Hyung... ορίστε. Καλημέρα Μάλιστα. Αυτά λέει ο Μπουμπούκος, μάλιστα. Ποιος εθνάρχης, ποιος εθνάρχης από όλους, ο κότσιου καραμαντής, ο... ο μιτσου... ο κότσιου καραμαντής, ο κουσταντίνος. ΑΡΕΔΝΑΡΧΑ. Έχετε. εγίνε, Ε, αυτά λένε ρε φίλε να μου, δυστυχώς αυτά λένε αγαπητέ μου κύριε. Τι να κάνουμε, αυτά λένε. Σου λέγα λοιπόν, θα ψήφιζε ευχαρίστω έναν σχηματισμό ο οποίο δεν θα είχε το όνομα Ανθρώπινη πόλη, Ελάτε για να μα ψηφίσετε και αύριο θα ζείτε στη Χαβάη. Θα ψήφιζε έναν δήμαρχο ο θα έλεγε Εμπρό να τα γκρεμίσουμε όλα μέχρι ό,τι έγινε σήμερα. Ό,τι έγινε μέχρι σήμερα. Εμπρό να τα γκρεμίσουμε όλα. Διότι ρε Μεγάλε, συγγνώμη στην Κοζάνη, δεν ξέρω τι έκαναν οι προηγούμενοι δήμαρχεί Λέμε τώρα να πούμε και τις σαχαρνές εκεί κάτω ε, τι έκαναν οι δήμαρχοί σα, αλλά επειδή ξέρουμε εμείς τι κάνανε εδώ οι, οι δικοί μας οι... Οι... Ολα, όλα όλα όλα μιλάμε όχι για βόμβα νετρονίου που αφήνει όρθια αυτές τις φαβέλες τη Μεντένιας μιλάμε μα ρε παιδί μου μπροστά οι δημοτικοί σύμβουλοι με τα σκεπάρνια και τι τα... γκασμάδες και με φωτάκι στο κεφάλι για να δουλεύουν και νύχτα λοιπόν κι από πίσω μίση ψηφοφόροι ε, αρέ 11 Απριλίου ημέρα ε, θα καθιερωθεί η Εθνική Εορτή. Άρχεται Αγγέλα η Δωροθέα. Δεν τη λένε Φουδώρα, Ρε Δωροθέα τη λένε. Άρε με μπέρδεψε. Δεν είπα και εγώ Φουδώρα. <laughs> Μιλίνα. Ήταν μια εποχή που λες που όλοι στην Ελλάδα ψήφι... ε, ψήφιζαν. Καλά, μιλάμε μιλά, μιλά. για. τα παιδιά. Μελίνα και άκουγε στη σκηνή. Μιλίνα, η αμάφαση τα βγάμπορη. Μιλίνα. Οπότε, ευκαιρία είναι να ψηφίσετε Άντε, να βαφτίζετε τα παιδιά τώρα, Δουρουθέα. Έλα, Δουρουθέα. Λοιπόν, κοίταξε, Μεγάλε, θα σου πω τώρα τι πέρασε με το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο. Στα ψεύματα λέμε και τίποτα σοβαρό να πούμε. Τι ψήφισαν οι βουλευτάρε μα ψήφινα στη λιωβά δημοκρατία στη ψεβά στι με αυτό το πολύ νομοσχέδιο που κατ' είναι το σκληρότερο τρίτο μνημόνιο στα ψηλά πέρασε και ένας φόρος που καταργείται πρόσεξτε ο φόρος πολιτελίας για αγορά γούνας εσύ νομίζω σου κάνω πλάκα και βέβαια η βουλευτής Κασπιοριάς περιχαρής μας έλεγε ότι τώρα μια γούνα των χιλίων ευρώ θα γίνει πιο φθηνή Δεν θα μου πεις ότι και οι κατασκευαστές, είναι μια κατηγορία η οποία πρέπει να την κοιτάξουμε. Αλλά η γούνα είναι πολυτελέσαι αγαθό ναι ή όχι Και επειδή μαθαίνω ότι σήμερα εδώ θα κλείσουν τα περίπτερα ε, και αυτοί που πουλάνε τσιγάρα και τέτοια Μπορέστε παρακαλώ Εντάξει, έχετε δίκιο Ότι αφορά το θέμα του θανάτου των ζώων Έχετε απόλυτο δίκιο Δεν είναι ομιλότεροι αυτού Γνωρίζετε την κάθετη αντίθεσή μου Σε αυτά τα θέματα αλλά επειδή οι γούνες τώρα έχουν γίνει και πως τις λένε αυτές βιολογικές κάπω τις κάνουν αλλιώς τέλος πάντων σημασία έχει ε, ότι αυτό έγινε ας μην μείνουμε στο στο οικολογικό του θέματος διότι είμαι κάθετα αντίθετος καμία αντίρρηση ας μείνουμε στο ότι είναι πως ε, το λένε πολυτελείας αυτό το πράγμα ναι ή όχι mm. φυσικά και ναι διότι δεν θυμάμαι εγώ να πούμε η να βγαίνει με γούνα, oh. τη Ζωζό Σαποτζάκη θυμάμαι να βγαίνει με γούνα, oh. και την άλλη που έλεγε που δεν πλέει, πώ την έλεγε. I τη Μέριλιν Μον, τη... τη... oh Η Φιά Βασίλο δεν είχε γούνα, Science παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν το θέτω με αυτή την ιστορία, κύριε Τηλεακροατά μου. Δεν θα πάνε τώρα. Να σπάνε... Τι να σου πω τώρα, Αν πάνε αγοράσεις... Ο καθένα, άμα πάνε αγοράσει γούνα, είναι θέμα δικού του. Βέβαια, έκανε ένα λάθο. Ε, η Θιαβασίδω φόραγε γούνα. Όταν έγδευαν τα για μια χαρά γούνα φόρα <laughs> Δεν Τέλο πάντων, αυτά γίνονται λοιπόν. Οι γούνε θα είναι πιο φθηνέ. Τριχάται λοιπόν. Ε, πέρασε και αυτό Είδες το πολυνομοσχέδιο ρε όλους Αλλά εγώ τώρα τι θέλω να σας πω ε, Επειδή μια κατηγορία Ανθρώπων ε, οι οποίοι εργάζονται Είναι και εδώ οι περιπτεράδες Που πουλάνε ήδη καπνού και τέτοια Έμαθα ότι σήμερα ε, σήμερα θα κλείσουν Κλείσαν ε, κλείσαν. Ε, κλείσαν τα περίπτερα Τέρματα τσιγάρα σήμερα ε, Διότι άλλο αγοράζονται τα περίπτερα Διότι οι άνθρωποι εντάξει, Αυτοί δεν έχουν άδικο Ότι ούτε, ούτε το νίκη για το περίπτερο δεν βγάζουν. Συμπιέζοντας τα ποσοστά οι καπνοβιομηχανίες οι, ε, Πουλάνε τώρα κάρτες κινητής τηλεφωνίας Όλες αυτές οι εταιρείε. Περνάνε τον παθόν τους στον τάραχο ε, Να ενδιαφερθεί και για αυτούς το πολυνομοσχέδιο Μπα σιγά με να ενδιαφερθεί για αυτούς <Και> Πάντως ε, από τη στιγμή που έχουμε ποτάμι μεγάλε Έχουμε ποτάμι Δεν συνοιάζει, δεν εννοώ τον άραχτο Ο οποίο θα περάσει και υπόγεια κάτω από το γεφύρι Άρε, μεγαλία. Έχουμε ποτάμι, έχουμε τον Σταύρο, τον Θεοδωράκη, τον κύριο Θεοδωράκη, πατριώτη, ο οποίο μα είπε ότι στα 60 του θα φύγει από την πολιτική. Σε 8 χρόνια δηλαδή. Εμεί τον ρωτήσαμε βέβαια, του κάναμε μια απλή ερώτηση: Ποιο να μα απαντήσει, Πότε μπήκε στην πολιτική, Ρε Μεγάρε, και το πήραμε χαμπάρι. Για να βγει. Διότι για να βγει δηλαδή, από κάπου πρέπει να μπει. Πότε ακριβώ μπήκε στην πολιτική εσύ. Αλλά τέλο πάντων, μα είπε όμω, πρόσεξε να δει τώρα να πούμε. να αυτό είναι πολιτική να ζεις στην κοσμάρα σου και να κονομάς από κάπου λοιπόν, μας είπε λοιπόν ο, ο Μπενοβιένης στην πολιτική δεν έχουμε σενάριο λέει δεν υπάρχει ο το -κιού. εμείς στο Ποντάμι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε έναν τρόπο νέο επικοινωνίας μας, σου προτείνω εγώ να πούμε τον καπνό πως, <συλά> πως έκανα την Διάννη να καταλαβαίνω και τι μου λες να σου προτείνω ένας άλλος τρόπος είναι η γλώσσα των κουφαλάλων ένας τρόπος επικοινωνίας Τι άλλο να μου έρθει τώρα να σου προ... Α έχω να σου προτείνω Και ένα το οποίο πραγματικά δηλαδή ε, Μόνο αυτό καταλαβαίνουν οι Έλληνες Μπορώ να σου το πω Θα το μάθησα αμέσως mm. Κατάλαβες Είναι η γλώσσα του μοσχαριού Το μουγκανιτό Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας σε κάπως τέλος πάντων ε, Να σε καταλάβουμε Να σε, καταλα... να σε καταλάβουμε Καταλαβαίνεις που θα σε σημειώσουμε Αλλά το θέμα είναι Απλά θέλουμε να βοηθήσουμε Να βρίσει έναν τρόπο επικοινωνίας δικαί μου Ναι ευχαριστώ πολύ Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κυρουδού start... mm -hmm. <laughs> <laughs> βέβαια το Α ρε γλέζω Τι έγινε ρε Μανόλοι Μεγάλωσες ρε ο Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, ο Μανόλη λοιπόν θα μιλήσει στη Γερμανική Σχολή σήμερα, το βράδυ, για τις σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας μετά την κατοχή Θέλω να σας θυμίσω ότι πέρσι τιμήθηκαν η απόφητοι της Γερμανικής Σχολής περίοδου 40-44 Πρόσεξε τους θυμίσαν, καταλαβαίνεις ποιοι ήταν απόφητοι στη γερμανική σχολή στις περιόδους 40-44. Και απόψε θα δώσουν το παρόν στην ομιλία του Μανώλη του Βλέζου. Και το ερώτημα είναι τώρα, το ερώτημα είναι πάμε και μιλάμε παντού με την παρουσία μας. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για την επίσκεψη, καλή σας μέρα. Έρχονται εδώ διάφοροι, πώς λένε, δημοτικοί σύμβουλοι, να του ψηφίσουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι Σε ρωτάω σε ένα καραφλούζο τώρα ε, Πας εσύ να πούμε ε, Πως με την παρουσία σου Έτσι με την παρουσία σου Όταν πας και παρευρίσκεσαι κάπου Χωρίς και χωρίς να μιλήσεις Επικυρώνεις Επικροτείς Αυτό που γίνεται έτσι δεν είναι Και έρχονται τώρα εσύ τώρα Ο οποίος τόσα χρόνια είσαι δηλωμένος Αυτός που είσαι έχει κάνει αυτό που κάνεις κάνει και το βράδυ θα μιλήσει μπροστά στους απόφυτο τη σχολή, τη γερμανική σχολή, του 40-44. Θα με ζουργάνει εντελώ. Πέρασε ένα μήνα που στη γερμανική σχολή είχε έρθει ο Σούλτ. Δεν πέρασε ένα μήνα. 1,5 μπορεί να πέρασε. Και μα έλεγε αυτά που μα έλεγε. Και από κάτω να πούμε ήταν η διανόηση και τον παλαμακίζανε. Μα έλεγε για το πόσο καλό ήταν ο μπαμπά του. Και έκανε θυσίε ο μπαμπά του. Και όταν καταστράφηκε το Βερολίνο και πρέπει να κάνετε κι θυσίε. Μα εμείς δεν κάναμε ότι έκανε ο μπαμπάς ο ρε Σουλτ. Εμείς δεν σπάξαμε κανέναν Ούτε στο Κομμένο, ούτε στην Ρουμανία, ούτε στην Πολωνία Ούτε, ούτε στο Δίστομο Δεν σφάξαμε κανέναν για να κυνηγήσουν τον μπαμπά μας Ο πατέρας, τον πατέρα σου Το Βερολίνο και τον πατέρα σου το κυνηγήσα γιατί έσφαξε Τι υπομονές να κάνουμε εμείς ρε παπάρα Πού πας ρε Μανώλη απόψε Σε, ποιο, σε ποιος πας να μιλήσεις ρε αδερφέ μου Μπορείς να το ρίξει, θα το ρίξει. Παρακαλώ. Ναι, τι να κάνω εδώ, τι να κάνω. Να πάω το πιάσω από το μαλλί για να το βγάλω όξο. Ναι, καλά ρωτάει εδώ ένας τηλεακροατής. Το 41 που κατέβαζε στη σημαία, αυτά τα τσοχλάνια, στην κρεμανική σχολή, Γύρναγαν στην Αθήνα να πούμε και κατέβηκαν τον κόσμο Και συνεχαζόταν με την κουματάτούρα. Δεν μπορούσαν να είσαι τότε στη γερμανική σχολή Και θα πας απόψε τους έξι την Τι είναι αυτοί τώρα ογδοντάριδες Ξέρω εγώ είναι νεντάριδες, 90 νενταφεύγα Αντί να σ... σ... τους σ... πετάξει ένα τενικέ πετρέλαιο εκεί μέσα Αλλά είπαμε αυτοί δεν γέγονται Που <Τι Τι> <Τι> πας ρε Μανόλι δηλαδή Που πας ρε Μανόλι Που <Τι> <Τι> πας ρε πατερε τε So if you want me off your back. Well come on and let me know. Should I, I, I, I, I, I πω <σοπό> και Κάτσε ρε, τελειώνω ρε σύμβουλε. Να, ρε. Λοιπόν, ε... Πρέβεζα, εκπονήθηκε μελέτη 28 εκατομμυρίων ευρώ για να πετάξουν τα λίμματα σε μία από τις παραλίες του Ιονίου. Αυτά είναι. Στη... Νομίζω ότι είναι η παραλία, κάτσε να δω, λοιπόν είναι αμίμητο έτσι αυτό που γίνεται. Θα πληρώσουν 28 εκατομμύρια ευρώ. Μελέτη δηλαδή έγινε Για, να, για τα λίματα των οικισμών της Πρέβεζας Να πέφτουν σε μία από τις πιο καθαρές ε, ε, περιοχές Πιο παρθένες της παραλιακής ζώνη. Λοιπόν Για να πέφτουν στη θάλασσα Λοιπόν Για να λύσουν το πρόβλημα Λέει στους οικισμούς Ζαλόγκου και Φαναρίου ε, Κάτσε να δω τώρα πια επειδή θα, εσείς που με θα γνωρίζετε την παραλία Δεν τα βλέπω επειδή βλέπω ότι πέρασε και η ώρα Πάντως θα πέφτουν στο Ιόνιο Μεγάλε Τα λίμματα Και έτσι με 28 εκατομμύρια ευρώ Με 28 εκατομμύρια ευρώ Ορίστε Άχα, Από το κανάλι ναι, μόνο, μόνο, μόνο, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Μου λέει ένας τηλεκροατής Εδώ επειδή γνωρίζει, γνωρίζουμε τον τόπο ε, κισμή Ζαλόγκου, ε, Ζαλόγκου Και τέτοια Και αυτό Άρα θα βγαίνουν εκεί μπροστά Κάπου μεταξύ Καστροζικιάς, Μονολυθίου ε, Τι να κάνουμε ρε μεγάλε Αυτά είναι ε, Πρέβεζα τι έγινε εκεί κάτω ρε παιδί μου Τι έκανε ο Ροβέρτος Σπυρόπουλο Μιλάμε για πολύ Πασόκ τώρα Ποιο Πασόκ πεθαίνει από αυτά. Δεν γίνεται ποιο Πασόκ Είσαι καλά τα, τα μπόρτς, κατά είδε δηλαδή, Ροβέρτος Σπυρόπουλος με διπλή εντολή έκανε άρση κατάσχεσης για τα χρέη των σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδη προς το ε, ύψος 18 εκατομμυρίων ευρώ. Άτσα, είπε να πούμε ο αρχηγός ο Ροβέρτος, δεν είναι γνωστά ρε, ο Αρβανιτίδης 18 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος. ευρώ, τέλος. Πού είναι η οι οικολόγοι πράσινοι με όλα αυτά που γίνονται να πούμε με, αυτούς τους, με αυτά όλα που γίνονται που έχουμε αναλύσει τις επιπτώσεις. Πέρα από την οικονομία τα Στην οικολογία Πού είναι αυτή Πού είναι εκεινο ο περίγελος Όχι περίγελος Μαλακόγελο Πώς τον λέμε είναι έτσι Πού είναι ρε Κυρία και κύριέ μου Δηλαδή θέλω να σου το σηκώσω Θέλω να σου τον σηκώ Θέλω να σου το σηκώσω Για το ηθικό σου μιλάω Ο Βενιζέλος Επετέθη πάλι στη Ρωσία Αποκλιμάκωση της ένταση Και αποφυγή ψυχρού πολέμου «Το θέμα που θα κυριαρχήσει στην, στην, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ» «Θα σας πάμε τον κερδελάγκο είπε ο Βενιζέλος «Είπαμε, κυρία μου και κυρία μου, ότι προσφέρουν άπλετο γέλιο» «Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να γελάσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας» «Λοιπόν, τι κάνουμε, ξεκινάμε πόλεμο στην Κεντρική, στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία» Με κέντρο πολέμου τη Λάρσα Άρε Λάρσα Αναχωρούν τα στρατά αύριο Και Δεν φαίνεται να συμμετέχει φανερά Κανένας Έλληνας στρατιώτης Αλλά ξυκνάνε τα, τα, τα στρατά από Λάρσα Είναι κέντρο επιχειρήσεων η Λάρσα oh. Θα δούμε κι άλλα Το πιστεύω ακράνατο Ότι δεν είδαμε τίποτε ακόμη Ακόμη δεν είδαμε τίποτε Θα δούμε κι άλλα Πάρα πολλά αλλά δυστυχώς δεν έχουμε απέναντι κανέναν να μας ε, ε, να, να πει όχι. Έχουμε όμως ωραία ζουμερά αναχώματα. Αφιερωμένο εξαιρετικά του τραγούδι σε όλους. κάποιες σκιές απ' τα παλιά και κάποιο παθώς μου τρελό και κάποιο παθό μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό Τ προπολού του λεαλού και τρέχιαλού με κανικε παραμηλό με καάνι και παράδηλό Ττο σολωμένο μου μινάλο Φταίει, φταίει το σολομένου μου μυαλό τους εφιάλτες τραγουδώ και αν σας επικρανάω σε δώ φταί το παθώς του τρελού φταί το παθώς του τρελού του σολομένου μου μυαλό φταί φταί το θολόμένο μου μυαλό για αυτό ψηφίστε αυτόν που θα βαρέσουμε. Εδώ τον έχω, ο άνθρωπος έκανε δήλωση ότι αν δείτε ότι είμαι κότα, πάπια, γαλοπούλα ή δεν κάνω ό,τι υποσχέθηκα, ελάτε να με βαρέσετε. Αυτή είναι δήλωση υποψηφίου. Mm -hmm. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στου αιώνες. Mm -hmm. Ελάτε να με βαρέσετε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει κατρός ξύλο αβέρτα. Mm -hmm. Τέλος του υποσχέθηκα. Με το τώρα, μην το ψηφίζετε. Μην το ψηφίζετε που το Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο κυρίες μου και κύριοι Στους 101,5 θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Εμείς τι να σας πούμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες παρατηρήσεις Χωρίστε παρακαλώ Μαρέ αδερφέ μου με ακούς που κλείνω αυτή την υπέροχη Αυτή τη θεία εκπομπή Δεν ακούσω ότι κάνω αποπόλυξη Ναι Στα γρήγορα Έλα, κλείνω. Ναι, θα με διώξω κανέναν, ξέρει, για. Μα τι ακροατέ, ακροατήσετε φίλε μου. Με, με, απάνω στην αποφώνηξη που έχω τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, την έμπνευση. εγώ με, με, με διακόπτης, Αμά πια ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, τι σα έλεγα, Α, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε, ακρόαση. Για, την, ε, για τις παρατηρήσεις σας τις ωραίε και να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να είστε πάντα καλά ούλοι, απαξάπαντες πολύ καλά όμως. Για γεια και χαρά σας 101,5 FM Stare